Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή ΑΕ, Art FM στους 90,6. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με έως τις 2.30. Και εσεί βέβαια μαζί μα μέσω της επικοινωνίας που έχουμε με δύο τρόπους. Μέσω SMS γράφετε EPAM και το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344 ή στο email εκπομπή αε, παπάκι, Η εβδομάδα μας είναι λίγο κουτσί, λόγω των απεργιών και των γεγονότων δεν θα μπορούσε η εκπομπή ΑΕ και οι συνταλλεστές της να μην λάβουν μέρος στις απεργιακές κινητοποιήσεις και εν γέννης της κινητοποιήσεις του λαού, όλης της Ελλάδος, των εργαζομένων, των συνδικάτων. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι σήμερα αυτές κινητοποίησεις κορυφώνονται το απόγευμα με νέα συλλαλητήρια. Η εκπομπή ΑΕ θα σας συναντήσει εκεί. Και να με επιτρέψετε πριν δώσω το λόγο στο Δημήτρη, έτσι ένα λεπτό, θέλω να πω δύο πράγματα. Γουατεμάλα. Φαντάζομαι τι ξέρετε αυτή την, την ωραία χώρα. Ο Δημήτρης με κοιτάζει. Έντρομο σου τι θα πει τώρα, τι της ήρθε Γουατεμάλα. Γουατεμάλα λοιπόν, όποιος δεν ξέρει, να θα μάθει τι σημαίνει Γουατεμάλα, γιατί πολύ απλά θα καταλάβει τι ακριβώς θα συμβεί σε μας αμέσως μόλις ψηφιστούν τα μέτρα και όσο παραμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα μας. Και έτσι εδώ λοιπόν θα δώσω... Ίσως δύο απαντήσεις Στο ερώτημα που μου κάνουν πολλοί Τι κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι ρε παιδί μου Που έχετε τα μολύβια, τα στυλό, τα μέσα Πως παραπληροφορείτε τον κόσμο Η πρώτη ερώτηση Και η δεύτερη είναι γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους Λοιπόν στην πρώτη ερώτηση θα πω ότι όσοι με ρωτάτε Κάνετε λάθος επιλογές γιατί ε, επιλογές είναι όλα στη ζωή μας Άρα το κουμπάκι που έχετε χρησιμο, χρησιμοποιήστε το διαφορετικά Κλείστε την, την τηλεόραση ή αλλάξτε κανάλι Θα σας πω Δηλαδή παραδείγματο χάρη όπως σας ανέφερα τώρα του Γουατεμάλα Δείτε αυτό το καταπληκτικό δοκιμαντέρ ρεπορτάζ που έχει κάνει Ο καταπληκτικός συναδελφός μου Γιώργος Αυγερόπλος Υπέροχη μακροοικονομία Και αναφέρεται στο παράδειγμα της Γουατεμάλα Γροθιά στο στομάχι, έτσι για να δείτε ακριβώς αυτά που έχει πει ο Δήμητρης Καζάκης πώς επιβεβαιώνονται, δεν το βγάζει από το κεφάλι του και πώς ακριβώς θα γίνουν σε εμάς και στο τέλος θα έχουμε ανάπτυξη 4% όσο έχει και η Γουάτεμάλα αλλά τα παιδιά μας θα υποσυτίζονται και θα πεθαίνουν από την πίνα. Αυτό λοιπόν στο πρώτο Στο δεύτερο, στο δεύτερο σκέλος γιατί δεν, τι περιμένει ο κόσμος και δεν βγαίνει έξω στους δρόμους, ίσως ότι δεν έχει δει το συγκεκριμένο τον κυματέρια να καταλάβει ότι και η Ελλάδα δεν θα σωθεί από κάποιο θεό της ή τους θεούς της. Έχουν μετακομίσει, φύγανε οι θεοί. Λοιπόν, θα σωθεί από τους ανθρώπους της. Και όσο μένετε στο σπίτι σας, πολύ απλά δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Και ή θα θυσιαστούμε όλοι μαζί και θα πάμε όλοι μαζί, σε λίγο καιρό θα τρεφόμαστε από τα σκουπίδια Λοιπόν, αυτά, Δημήτρη Είμαι λίγο σήμερα, ξέρεις, επειδή ακούω αυτές τις δύο μέρες που έχουμε απεργίες, απεργία Απεργίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι, ακούω διάφορα σχόλια για τους δημοσιογράφους Αλλά λέω, ξέρεις, δημοσιογράφοι, μου... πρέπει να ε, Αυτό είναι ένα άλλο θέμα Λοιπόν. Δηλαδή τι νόημα έχει ας πούμε αυτή η διαπηρεία δεν το καταλαβαίνω Και τέλο πρώτον πρέπει λιγάκι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με διαφορετικούς όρους Καταλαβα... Όταν κινδυνεύει ολόκληρη η χώρα Και το πρόβλημα δεν είναι δεν θα καταλήξουμε Γατεμάλα Σε κάτι πολύ χειρότερο θα καταλήξουμε Χειρότερο από τη Γατεμάλα γιατί χειρότερο. εγώ το είδα και έχω ανατριχιάσει όταν, όταν το είδα γιατί αυτό Γιατί εμεί έχουμε και το επιπλέον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να απορροφήσει την Ελλάδα, να την μετατρέψει είτε σε, σε άθρησμα περιφερειών προσαρτημένων στα ομοσπονδιακά της κρατήδια, είτε σε καντόνι, θα καταληθεί το ελληνικό κράτο. Το 2013 είναι χρόνος εχμής, θα περάσουμε, θα καταληθεί το ελληνικό κράτο. Και εγώ αναρωτιάμαι το εξή. και το περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο. Και σε αυτά που προβλέπονται στον κρατικό προπολογισμό, ναι. δεν το συζητάει κανένα γιατί δεν θέλει να βάλει επί το τύπο των ίνων. Γιατί αν το βάζανε, α για παράδειγμα, κυρία Παπαρίγα είχε αντιληφθεί τι πάει να γίνει, τότε πώ θα έλεγε ο κύριο Μαήλη εκ τη ότι δεν μπαίνει θέμα εάν και έτσι να ξεπουλάνε του αγώνε με τα παραμάγαζά του. Mm -hmm. Το δεύτερο, αν έβαζαν το ίδιο θέμα, τότε πως ο ευρωπαϊστή κύριο Τσίπρα το μόνο που θα έκανε να ζητήσει εκλογέ, λε και θα του τίποτα το ζήτημα των εκλογών. Πε, θα, τι τι ακριβώ θα λύσει. Ε, καλά, ο κύριο Τσίπρα τη ζητάει γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα γίνουν πρωτοκυκριόταν σε τέσσερι μήνε. Τόσο η κυρία δεχνύοντα. Μέρκελ. Ακριβώ τώρα, μην παίζουμε. Και νομίζω ότι και περισσότερο κόσμο που το έχει, που το άκουσε, αντιλήφθηκε πόσο πυροτέχνημα είναι και ότι πόσο δεν ας πούμε, ανταποκρίνεται στην, σε αυτό που ζητάει τώρα ο και σε αυτό που περνάει ο λοιπόν, λαό. Εγώ απλά έχουμε μια τεράστια ευκαιρία σήμερα. Κατεβαίνοντα κάτω, δεν είναι μια απεργία. Κοινή, δεν είναι μια διαδήλωση κοινή, mm -hmm. είναι ένα ζωντανό δημοψήφισμα Να τους δείξουμε ότι αυτή η Βουλή είναι άκυρη Ό,τι και αν αποφασίσει είναι άκυρο Δεν, εκ, δεν αν, αντιστοιχεί στο φρόνημα και στην άποψη του ελληνικού λαού Και αυτό πρέπει να το μήνυμα το στείλουμε όχι μόνο στους ντόπιου δοσίλογους και προδότες Στους ηθήνοντες ελληνική τραγωδίας, τραγωδίας mm -hmm. Αλλά πρέπει να το δούμε και στα ξένα μαύρα φετικά Έτσι πρέπει να μπορέσουμε να γι' αυτό πρέπει να κατέβουμε κάτω έχει πολλαπλή σημασία και συμβολισμό. Ποιο είναι όντω πολίτη. Τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του. Τιμά το θύμα που σίγουρα έχει μέσα στην οικογένειά του. Γιατί δεν ξέρω ελληνική οικογένεια που να μην έχει θύμα εθνικοπλεθρωτικού αγώνα των Ελλήνων. 182 χρόνια γεμάτα αίμα και ιστορία για τον αγώνα την ελευθερία ενό λαού. Και θα την ξεπουλήσουν. Και έρχονται με μπαμπεσιά να σου πάρουν τη χώρα οι ίδιοι. Που πριν 80 τόσα χρόνια προσπάθησαν να στην πάρουν με 15 σιδερόφρακτες μεναρχίες. Και τότε οι παππούδες μας τους αντιμετώπισαν με το άοπλι σχεδόν. Και δεν τους το επέτρεψαν. Θα τους το επέτρεψουμε εμείς. Γιατί. Για ποιο λόγο. Επειδή είμαστε φύση και θέση δουλή. Όποιος λοιπόν νομίζει τον εαυτό του άνθρωπο πρώτα για κυρία. Με αξιοπρέπεια κατά προέκταση. Mm -hmm. Και δεν είναι... Πώς να το πούμε έτσι, ε, δεν έχει γίνει αλήθεια. Δεν έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει ηθικά και, και ε, πνευματικά. Γιατί φοβάται βεβαίως και αυ, η διαφορά αυτού που έχει αυτοκτονήσει ηθικά και πνευματικά. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά από αυτόν που πήρε από τη γέφυρα ή τράβηξε το, το, την τη σκανδάλη και αυτοκτόνησε Απλούστατα, αυτός που, πνε, που αυτοκτονεί πνευματικά και ηθικά δεν, ε, δεν έχει ούτε καν το θάρρος να το κάνει αυτό. Λοιπόν, και αυτό τον ύπνο, λέγοντας, δεν γίνεται τίποτα, τι να κάνω είναι τελειωμένα. Και έτσι δολοφονεί τα παιδιά του. Δολοφονεί τα παιδιά των παιδιών του. Με αυτό που κάνει. Λοιπόν, και επιπλέον, αν θέλετε να δείτε ποιοι μπήρουν μπροστά, αν θέλετε να δείτε ποιοι είναι εκείνοι που έχουν δώσει όρκο ζωής, όρκο πρώτη κυρία τιμής, να υπαλληθεύσουν στι μέρε μα εκείνο το παλιό η ελευθερία ή θάνατος Ελάτε στον Κολοκοτώνη στι 5.30 ώρα. Από 4.30 μέχρι 5.30 γιατί με έχουν πέξει. <laughs> λοιπόν, να δείτε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά. Που σηκώνουν κεφάλι. Που ξέρουν πώ να μπαίνουν μπροστά στη γραμμή. Ακόμη και αν χρειαστεί να φάνε το βόλι. Το πρώτο βόλι. Λοιπόν, να δείτε ότι υπάρχουν ηγέτε. Πραγματικοί ηγέτε για αυτό το λαό. Άνθρωποι δηλαδή από τα σπλάχνα του που δεν φοβούνται να μπαίνουν μπροστά. Μην αναρωτιέστε. Ποιος θα μπει μπροστά. Ελάτε να δείτε ποιοι έχουν μπει μπροστά. Και τουλάχιστον αν μη τι άλλο, τιμήστε τους με την παρουσία σας. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Είναι δικαιολογία βρε παιδιά, με συγχωρείτε τα άκουσα και χθε είναι δικαιολογία να λέμε ότι ποιο λειτουργούν τα μέσα μεταφοράς, ναι δεν λειτουργούν τα μέσα μεταφορά. Και αυτό θα μας εμποδίσει να κατέβουμε σε μια πορεία. Δηλαδή θα μας εμποδίσει να σταθούμε μπροστά επειδή δεν έχουμε το τραμ, το μετρό ή δεν ξέρω τι, τον ηλεκτρικό για να κατέβουμε στην πορεία. Ας οργανώσουμε και μικρότερες πορείες, ο άλλος είναι στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, να καταλαβαίνω μπορεί πες δεν θα το πάρει με τα πόδια. Αλλά δεν μπορεί να μου λέει και αυτό που είναι στα Πατήσια ή στην Κυψέλη ή στη γύρω περιοχή ότι δεν μπορεί να κατέβει στην πορεία. Λοιπόν, ας οργανώσουμε και άλλες πορείες σε διάφορα μέρη δήμου της Αθήνα. Στου μακρινό στους νότιου στους στην στους στην στους στην όλου αυτού, δεν στους στους νότια, στους, νότιους, στους... στους στους ε, στους Και να έρθει στην Αθήνα. Και στους στους στους στους που τις, ε, τις, και τις πορείες. <laughs> τρόπος, ακούστε, να δείτε αυτή στους ιστορία του στους Έχουμε φτάσει στους στους στους στους στους στους στους στους στους στους που είναι πλέον... δεν νομίζω ότι υπάρχει που η φέρει δοκτωρά χρηματοοικονομικής. Αυτό ναι, το δεύτερο Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι το, το πιο συντηρητικό δικαστικό σώμα της χώρας, η Ολομέλεια του Αριουπαού, mm -hmm. να συγκαλείται εκτάκτος, έτσι, με mm -hmm. μάζεμα υπογραφών 40-41 Αριουπαϊτών για την Προέδρων, mm -hmm. Για να αναγκάσουν την πρόεδρο να κάνει την έκτατη ολομέλεια. Τη σύγκληση τη ολομέλεια. Mm. Για να αποφασίσουν τι. Για τη συνταγματικότητα των το δικών του περικοπών. Ναι. Καλά κάνουν για τι δικέ του περικοπέ. Έστω και για τι δικέ του περικοπέ. Ναι. Καθότι φαίνεται το Σύνταγμα προβλέπει μόνο για τι δικέ του περικοπέ. Ε, ε, μέχρι εκεί φτάνει τέλο πάντων. Το εξηγήσουμε. Αλλά είπαν ότι θα θέσουν θέμα και συνταγματικότητα Γενικότερο. σε έπρεπε. Είναι Εντάξει. Μακάρι να το δούμε. Αλλά αν mm. φτάνουν σε αυτό το σημείο, ακόμη και αυτή η απόφαση του Αριοπάγου είναι σημαντική. Διότι ανατρέπει τις λογικές, mm -hmm. εκ, τις ψευδεπίγραφες, προοδοτικές και δοσιλογικές λογικές του Συμβουλίου της επικρατίας του κυρίου Πικραμένου, που έλεγε ότι σε έκτατες ανάγκες μπορεί να καταπατάτε το Σύνταγμα, να καταπατάτε η ένωμη τάξη της χώρας, να δολοφονείται ε, ο λαός σε έκτατες συνθήκες, προκειμένου ο πατέρας του που ήταν δοσίλογος, όπως και ο ίδιος είναι δοσίλογος, έτσι, να δικαιώνεται... Ε, από, δε, από το δικαστήριο τη χώρα. Τώρα τι βγαίνουν οι ίδιοι δικαστέ στο πιο συντηρητικό σώμα που υπάρχει και σου λένε ότι είναι αντισταγματικό να περικόπτονται οι δαπάνε για την μισθολογία γιατί υπάρχει, μπαίνει υπάρχει, θέμα υπάρχει. ηθικό θέμα, θέμα κοινωνικό κτλ. Άρα και για του υπόλοιπου καταπροέκτε και του υπόλοιπου εργαζόμενου. Άρα δεν ισχύει το έκτακτε συνθήκε και άρα αυτοί που πήραν την απόφαση για έκτακτε συνθήκε θα στηθούν στον τοίχο όπω του αξίζει σαν δοσύλλογοι. Ε... Και πέρα από αυτό τα δικαστήρια από μπρος, οφείλουν να βγάζουν αποφάσει στι προσφυγέ και στι αγωγέ που κάνουν οι Έλληνε πολίτε για την προστασία του απέναντι στο ανάληγητο καθεστώ κατοχή που έχει, να του προστατεύουν. Βεβαίω είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει δύναμη προστασία απέναντι σε ένα του καθεστώ κατοχή, γιατί όταν ειδικά τα σώματα ασφαλεία που καλούνται να, να επιληφθούν τι θέσει των αποφάσεων και του νόμου, τι κάνουν, έχουν μετατραπεί σε περτοριανού αυτού του καθεστώ κατοχή. Κατανοητό. Αλλά τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι πλέον το πράγμα είναι, έχει ξεκαθαρίσει. Το έθνος σύσωμο όσο ποτέ άλλοτε, σηκώνει το όρθιο και αντιμετωπίζει μια απειλή, τη χειρότερη απειλή στην ιστορία του, γιατί πολύ απλά θα, δεν θα επιβιώσει ως σέθνος, ω λαός, ως εθνική επικράτεια, ως εδαφική επικράτεια από αυτή την κρίση. Γιατί αυτό το χαμογελάκι, το κρυφό του Σαμαρά, τι κρύβει και των υπολείπων. Κρύβει το εξή. εγώ κάνω τη δουλειά μου, την αποστολή που μου έχουν αναθέσει, ξέροντα ότι πολύ καλά σε ένα με δύο μήνες η Ελλάδα δεν θα υπάρχει. Θα έχει περάσει στην άμεση κατοχή, σε ξένα χέρια δηλαδή. Αυτό προβλέπεται από το, από το πολυνομοσχέδιο, mm -hmm. στι σε 600-800 σελίδες που έχουν δώσει. Προβλέπεται να εγκατασταθούν επίτροποι, ειδικοί επιτροποι, ειδικές ειδικέ μοναδες καταστολής, τα πάντα, μόνο και μόνο για να τεμαχιστεί η χώρα, να κροτη και πά, να πάψει να υφίσταται ω το κράτο. Μα το είπε χθε και ένα από του συγκυβερνώντε. Εκτελεστική γραμματεία τη Διμάρ. Όταν μα είδε χθε στο κεντρικό δελτίο και μα είπε φάτσα φόρα ότι το ελληνικό κράτο δεν είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο μόνο αν αφομοιωθεί σε μια ομοσπονδία ευρωπαϊκή. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβανόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε που πάει η όλη ιστορία. Απλούστατα τι πιστεύουν αυτοί. Ότι θα αναλάβουν μετά οι Γερμανοί και ε, οι μεγάλες δυνάμεις που θα εγκατασταθούν εδώ μέσα και έτσι το σύλλογο που κάναν την αποστολή που τους είχαν αναθέσει θα είναι εκ του ασφαλούς. Έτσι πιστεύουν οι Λήθιοι. Ότι πιστεύουν θα τη βγάλουν καθαρή. Έ, έτσι έχουν δύο ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες καρμπόνξες που έχουν συμβεί αυτά. Ναι, εδώ πέρα και δεν και αυτά του έχουν, έχουν υποσχεθεί. Ναι, εδώ, δεν, εδώ δεν μπαλκάν, δεν περνάνε εύκολα αυτά. αυτά. Θέλω να πω λοιπόν, ότι επειδή έχουν δει που Αλλά να έχουμε ξεκάθαρο τι παίζεται. Δεν παίζεται μόνο η ζωή σου, η προπηρουσία σου, η τιμή και η αξιοπρέπειά σου, τη δική σου οικογένεια και ταυτόχρονα και των παιδιών που δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ, των εγγονιών σου, ρε, ηλίθιε. Mm -hmm. Που δεν πρόκειται να τα δει ποτέ. Πρώτα και κύρια παίζεται το «αν θα έχει χώρα αύριο» που θα μπορεί να την ονομάζεις «πατρίδα» ή θα απλά ενα ένα καρτ-ποστάλ ξεφτισμένο το οποίο θα αντώχεις στον τοίχο σου και θα βλαστημάς τον εαυτό σου και θα το φτύνεις στον καθρέφτη όταν γιατί την κρίσιμη στιγμή δεν ήσουν άντρα όπως θα έπρεπε. Ή δεν είχε την αξιοπρέπεια που θα έπρεπε. Ή το ανάστημα που πρέπει. Και τέλο πάντων αν έχουμε τέτοιε νούλες άντρε. Που στόφρονε τους λέει ο Τζίπρη και έχει δίκιο, mm. τουλάχιστον ε, παιδί μου οι γυναίκε αυτού του έθνου αυτού που έχουν αποδείξει <ΣΣΣΣ> τι, τι ανάστημα και τι ύψους έχουν. Σωστά. <ΣΣ> <ΣΣ> και σε τι μέσα έχουν έβγαινε μπροστά. Και, και όταν σκοτωνόσαν στο, στο μέτωπο χάρη στι υπηρώτησε που ανεβαίνανε πάνω στα γαγοτράχαλα γιατί δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να μεταφερθεί διαφορετικά τα πυρομαχικά Ούτε πρόβλεψη υπήρχε από το κάθεστος Του μεταξά, στοιχειωδώς Να υπάρχει επιμελητεία για το στράτο Λοιπόν, και το κάνει οι γυναίκες Και χάρη σε αυτούς νίκησαν τους, τους Ιταλούς φασίστες mm. Αν μη τι άλλο mm. Είναι δυνατό να το, επιτρέ... το επιτρέψουμε αυτό Ποιος διάολος έχει μπει μέσα μας Και μας λέει ότι δεν γίνεται τίποτα ε, Ξέρεις πως λέγεται αυτό Μέγκα, αντένα, στάρ αυτό ο διάλογο. Οι οποίοι εγώ... είπαν κάποτε ξέρει κάτι, νομίζω το έχουν πει αμάνω. Μου αρέσει να λέω ποιο έχει πει. Μια πολύ ωραία τάκα. Εάν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε η Τρέμει, ενώντα η τηλεόραση, έτσι δεν είναι μόνο η τρέμιο, όλη αυτή η παρέα, ο λαό δεν θα αντιστεκόταν. Θα είχε πιστεί ότι είναι μάτω, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ότι είναι όλα μάταια. Όχι. Θα είχε συνέλθει ένα κρυφό δικαστήριο. Θα του είχε δικάσει. Και σε ανύποπτο χρόνο θα του βρει σε ένα χαντάκι. Έτσι θα συνέβαινε στην κατοχή. Στην παλιά κατοχή. Ε, ναι, σε αυτέ. Είμαι σίγουροι είναι απολύτω πάνε... σίγουροι ότι θα επαναληφθεί και τώρα. Γιατί μπορεί η πλειοσυφία αυτή τη στιγμή να είναι μουδιασμένη, να έχει φόβου, να έχει. Απόλυτα δικαιολογημένα όλα αυτά τα πράγματα βεβαίω μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ξεχάσει το σε ποιου οφείλουν το ότι βρίσκονται σήμερα εδώ. Υπάρχει κόσμος ακόμη εδώ mm -hmm. που δεν έχει φτύσει το αίμα των προγόνων του. Ούτε το κατουράει καθημερινά προ όφελο των κομματικών μηχανισμών και των ρεμπέσκεδων που τον διοικούν. Υπάρχει δύο κόσμος και αυτός ο κόσμος μυστικά, κρυφά, όπως παλιά στη φιλική εταιρεία, δίνει όρκο τιμής στα κόκαλά του να απελευθερώσει αυτή τη χώρα, Ότι χρειαστεί. Όσε θυσίε και αν χρειαστούν, όσο χρόνο και να πάρει, ξαναγεννιέται η δρακογενιά των Ελλήνων που απελευθέρωσε αυτόν τον τόπο από τον Οθωμανικό ζυγό. Μακάρι και ελπίζω να τη δούμε από σήμερα. Λοιπόν, λέω, δηλαδή τη βλέπουμε ξέρεις. και τη βλέπουμε καθημερινά στου δρόμου. Εγώ του βλέπω καθημερινά. Κόσμο ο οποίο είναι διατεθειμένος να κουμπίσει τη ζωή του την ίδια κάτω στο πεζοδρόμιο. Και αυτό είναι το μέλλον μα. Δεν είναι το σκουπιδαριό που μα έχει συσσωρεύσει, που ονομάζονται ανθρώπινα υποκείμενα. Το σκουπιδαριό μιας παλιάς ζωής. Ένας παλιού τρόπου ζωής. Ο οποίος mm -hmm. πέθανε. Πέθανε και δεν έχει αφήσει απολύτως τίποτα. Παρά μόνο κάποιους να θεωρούν τον εαυτό τους ανθρώπους. Επειδή πεπατούν στα δύο. Και τρέφονται. Κατά πώς συνηθίζουν οι άνθρωποι. Άνθρωπος δεν είναι αυτός που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Άνθρωπος είναι αυτός που καταξιώνεται σαν άνθρωπος. Σαν προσωπικότητα. Και αυτό μέσα από τις πράξεις του. Λοιπόν, Ξεκίνησε το ρολόι πια χτυπάει 12 Και Ελπίζω σαν την καμπάνα που, που το βράδυ της μεγάλης, του Μεγάλου Σαββάτου καλεί τους πιστούς να έρθουν στην Ανάσταση. Για την ανάσταση. Μ, έτσι, έτσι να ναι. αντιληφθούν και το, καθήκον τους, και το καθήκον τους όλοι οι Έλληνες, όλος ο ελληνικός λαός και κυρίως ποιοι. Οι μεροκαματιάριδες, οι βιοπαλεστές, αυτοί δηλαδή που ξέρουν πώς γίνεται το ψωμί. Και που δεν είναι διατεθειμένοι να το χαρίσουν σε κανέναν κεράτα. Και που ξέρουν, επειδή ξέρουν πώς γίνεται το ψωμί, ξέρουν πώς θα αναστειλώσει αυτό τον τόπο. Αρκεί να τους δοθεί ευκαιρία. Σε αυτούς ανήκει το μέλλον. Και όχι στα παράσιτα που λελατούν αυτόν τον τόπο και το διοικούν για δεκαετίες. Γι' αυτό όπως είπα από την αρχή και για όλους αυτούς τους λόγους που ανέλησε ο Δημήτρη, το ραντεβού είναι σήμερα το απόγευμα. Δεν είναι εδώ στην εκπομπή αυτή την ώρα. Το πραγματικό ραντεβού είναι το απόγευμα Στους δρόμου τη Αθήνα. Και όχι μόνο στου δρόμου της Αθήνα, στου δρόμου όλων των πόλεων τη Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, βεβαίω η Αθήνα είναι το κέντρο. Αλλά παντού. Σε όλε τι πόλει και στα χωριά. Είναι ευκαιρία να βγει ο κόσμο από μονο... Δεν θα είναι μονόπρακτη η ανατροπή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε με ένα μονόπρακτο να τελειώσουμε με αυτού. Ναι. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εκείνο, εκείνο το κύκλο των εξελίξεων mm -hmm. που θα καταλήξει στην ανατροπή τους και πάρα πολύ σύντομα με το να το κάνουμε ζωντανό δημοψήφισμα με την παρουσία μας ότι ήσασταν επιθύμητοι κεντρικό mm -hmm. πολιτικό αίτημα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά να είσαι επιθύμητοι εσείς το κοινοβούλιο σας και τα μαύρα αφεντικά που το, από τη στιγμή που το κοινοβούλιο ή το κοινοβουλικό καθεστώ, όπως υπάρχει σήμερα έχει ψηφίσει αμέτρητους νόμους ανερούν ανθρώπινα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα ενό λαού δεν μπορεί να υφίσταται. Οφείλει ο λαός αυτοπροσώπως να νομοθετήσει εξ αρχής από θέση δηλαδή σαν κυρίαρχος στον τόπο του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με νέο κοινοβούλιο. Με ένα νέο σύνταγμα που θα παράγει νέο κοινοβούλιο. Ένα κοινοβούλιο πραγματικά αντίστοιχος στις λαϊκές απαιτήσεις στα δικαιώματα του λαού στέλνετε από τα μηνύματά σα και τι προηγούμενε μέρε που δεν είχαμε εκπομπή, είδατε ότι το θέμα τη συντακτική αθνοσυνέλευση έχουν αρχίσει και κάποιοι άλλοι να το βάζουν. Έτσι, λοιπόν, απλά και το, το αναφέρετε. Το λέω αυτό γιατί εδώ πέρα υπάρχουν διάφοροι. Δυστυχώ ο Βάλτο δεν μα λείπει. Πάντα όταν πολλώνεται mm. η κοινωνία, απέναντι στο καλό και το κακό υπάρχει και ο Βάλτο. Κάποιοι, λοιπόν, θυμηθήκαν εχθέ να κάνουν έκκληση για εκλογέ. Λοιπόν, εγώ του λέω το εξή. Εάν πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας τον εκλογικό μηχανισμό χειραγώγης του λαού θα δώσουν πολιτική λύση και θα εκμεταλλευτούν σε τη δυσαρέσκεια και το θάνατό του κυριολεκτικά προς όφελός του, γελαστήκανε πάρα πολύ. Και θα το δούνε στις επόμενες μέρες, στο επόμενο διάστημα, το πόσο, πάλι, πόσο γελασμένοι είναι. Γιατί αυτοί πιστεύουν ότι Πηγαίνοντα σε εκλογές... Πρόσχεσαι να το, το, το στυλάκι τώρα ποιο είναι. Mm -hmm. Πάμε σε εκλογές κοινοβουλικού τύπου. Με αυτό το κοινοβούλιο που έχει νομοθετήσει σε θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού, ανατρέποντας θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού, πάμε σε, σε εκλογές φαινομενικά δημοκρατικές. Δημοκρα, ποια δημοκρατία. Okay. Όταν μου έχει αφαιρέσει θεμελιώδη δικαιώματα. Λοιπόν, γιατί αυτό. Για να διατηρηθεί η συνέχεια του κράτους και να πούν ότι υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις άρα δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαπραγματευτούμε και όσο διαπραγματευόμαστε εμείς εσύ πρέπει να διώνεις την κατάρρευσή σου τη διάλυσή σου την ανεργία σου την εξαφλίωσή σου γιατί δεν νοιαζόμαστε ρε φίλε εμείς είμαστε αριστεροί Ροζουλί μεν, αλλά αριστερή. Η, Δεν η... νοιαζόμαστε για το λαό, για την πατρίδα, για την εθνική ανεξαρτησία. Ποιο από αυτού νια... νια... νια... είναι... ένιάξε, τον ένιάξε αυτή η ιστορία. Α, απλά αποδεικνύεται πόσο μικροί είναι, το συναψίζω εγώ, για να σταθούν σε αυτέ τι περιστάσει μπροστά. Λοιπόν, πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα γιότα, να πω ότι όποιο θέλει έναν ακόμα λόγο για να είναι σήμερα έξω στου δρόμου, του χωριού του, τη πόλη του, τη γειτονιά του και να μην μείνει μέσα, αυτή τη θλιβερή εικόνα τις τελευταίες ώρες, αυτό το μπάχαλο που συμβαίνει εκεί με τις κόπιμες καθυστερήσεις όπου η συζήτηση δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, εδώ θα διακόψω λίγο το τραγούδι, εκπομπή ΑΕ, τη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα και θα το διακόψω για ένα λόγο, γιατί ε, ένας φίλος της εκπομπής, ένας φίλος ε, θα έλεγα έτσι σε μια ηλικία που μας, τι, μας τιμά το γεγονός ότι μας ακούει, ε, από ό,τι πληροφορήθηκα είναι 95 ετών και έχει κάποια προβλήματα υγείας, με όλα αυτά που συμβαίνουν ήθελα να κάνει την παρέμβασή του. Είναι ο κυρίος Ανακρέων Χατσιμπούμπουλας. Κύριε Χατσιμπούμπουλα, ε, σα. Γεια σα, γεια σα. Σα ακούω με πάρα, πάρα πολύ προσοχή. Βεβαίω, γιατί και άκουσα με συγκίνηση να αναφέρεστε και στον Αλβανικό, γιατί εγώ έχω λάδι σε δύο παγκοσμίου πολέμου. Μάλιστα. Είμαι ο Ανακρέων Χατζημπούγκουλα, όπω αναφέρατε, 95 ετών παρακαλώ, συνταξιούχο καθηγητή τη Οδική. Να είστε καλά, να τα χιλιάσετε. Ευχαριστώ. και το βλέπω, παιδί μου, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχω και το άσπαμα, ε! Τι θα γίνει με το άσπα μου", μου, λέτε, τι θα γίνει με το άσπα μου. Καθώ γνωρίζω, η κυβέρνηση θα περάσει νομοσχέδιο για φορολόγηση του αέρα που αναπνέουμε. Λένε ότι όσο το επίθετο αρχίζει από Α έω το Κ, θα αναπνέουν τι μονέ ημερομηνίε. Και από το Λ έω το Ω τι ζηγέ. Βέβαια, μέχρι να φτάσουν στο δικό μου το καθώς καθώ ο Κατζιμπούμπουλα μπορεί να τα έχω κοινάξει. Αλλά ποτέ μιλά ποτέ. Ε? Και ρωτώ εσά κυρία δημοσιογράφη μου και εσάς, κύριε Εσεί που εκπροσωπείτε το είπαμε, τι θα γίνει με εμά του αθληματούχου. Εμεί πρέπει να έχουμε μόρια. Ε τώρα θα μου πείτε, εγώ τι μόρια να έχω, 95 χρόνια. Μπαντώ βέβαια, παρεξηγήσατε. Εννοώ μόρια υπέρ του άθματο. Π.χ. θα μπορώ να αναπνέω και τι μολέ και τι ζηγιέ ημερομηνίε, αλλά πιο αργά. Πεντάλεπτο α πούμε και αναπνοή. Τι λέτε γι' αυτό. Δεν περιμένω να με κριτικάρετε. Εγώ αφήνω, ούτε περιμένω απαντήσει. Βέβαια, εγώ εγκρίνω αυτό το μέτρο και επαυξάνω διότι έτσι θα εξασφαλίσουμε αέρα για πιο καθαρό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, διακρίνω πάλι ότι οι κυβερνώντε έφεραν το νομοσχέδιο στα μέτρα του. Βέβαια! Επειδή βγαίνει δηλαδή και κουβέλει στα αναπνέουν τι μονέε ημερομηνίε, ενώ ο Σαμαρά τα αναπνέει τι ζυγιέ. Έτσι, πάντα κάποιος από αυτού φάνε στην εξουσία να μα βασανίζει. Αν όμω ο Σαμαρά να πούμε, γαμαράς, που είναι και το πιο σωστό. Πανέπιναν όλοι τις μονές ημερομηνίες και θα είχαμε απαλλαγή μια και καλή από αυτούς. Αλλά που τέτοια τύχη, που... Συγγνώμη, Για... συγγνώμη να πάρω μια ανάσα... Για ένα γράμμα δηλαδή κύριε Χατζηπούπουλα η όλη ιστορία. Μάλιστα, θα είμαστε φακελωμένοι κατά γράμμα, δεν το ξέρετε. Συγγνώμη να πάρω όμω μια ανάσα, γιατί στο οξυγόνο μου. Α, Την εξαέρωση προσέξτε. Παρακαλώ κύριε Καζάκ. Την εξα την εξαέρωση την προσέχω πάρα πολύ να πούμε και να σα πω την αλήθεια έχω φέρει και τον ειδικό που κάνει τι εξαερώσεις αυτή τη δεδομένη και στα καλοριφέρ και στα δεν με και προσωπικά. Ή μάλλον θα ήθελα να συνεχίσω αλλά στο ότι τελειώνει και το οξυγόνο και δεν θα ήθελα να καταναλώσω και τον χρόνο και τον αέρα σα. <Σε> αν πάρει το περιπτώσιο όμω να σα πω κάτι αν ζω μέχρι αύριο θα σα ξαναπάρω να δω τι κάνετε με το πρόβλημά μου αν δεν ζω, Σα χαρίζω τον αέρα που τα ανέπνευα. Μάλιστα. Κύριε Χατζημπούμπουλα, σα ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε. Βλέπεις, οι άνθρωποι συνταξιούχοι, οι, οι έχουν διάφορα προβλήματα. Πρέπει ναι, να κοιτάξουμε την ηλικία του κύριου Χατζημπούμπουλα, ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Ή η από χέ ή από πέ μπορεί να πάει. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και τι δύο περιπτώσει. Ε, εγώ τον χαίρομαι ε, τον άνθρωπο. βεβαίω, βεβαίω. Εγώ προ παρόν ούτε από πέ ούτε από χέ είμαι ευτυχώ δηλαδή. Ευτυχ αλλά εν πάση περιπτώσει όμως δεν μπορούμε σα... να μου συμβεί τίποτα από αυτά. Εμείς Γιατί πα... σε λίγο με τον αέρα που θα μα κόψουν θα υπάρχει και η τρίτη περίπτωση. Εμείς κυρία Κατζιμπούπουλα ω εκπομπή ΑΕ σα δίνει μια υπόσχεση ότι σύντομα θα έχετε απάντηση στο πρόβλημά σας. Ναστε θα να είστε καλά. Να σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους νέους πολιτικούς περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Χαίρετε. Να είστε καλά Αδειώς κυρία Κατζιμπούπουλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς για όλα τα αιτήματα ανοιχτή και τις πληροφορίες βεβαίως για τα μηνύματά σας. Γράφετε επαμ κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή εκπομπή αε.gmail.com Έχουμε πάρει λίγη φόρα σήμερα. Ίσως πολύ θα έλεγα, αλλά καιρό είναι, βρε παιδί μου, διότι δεν υπάρχει άλλη κόκκινη γραμμή. Να που, λέω και εγώ αυτά που λέει ο κουβέλη, στο Σαμαρά και η Λυπή. Ποιε κόκκινε γραμμέ έχουν τελειώσει αυτά. Λοιπόν, σήμερα ας κάνουμε αυτό, μάλλον α τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πέρυσι. Ε, ναι, Έχουμε κάθε δυνατότητα η σημερινή διαδήλωση να είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι ήταν 12 Φεβρουαρίου. Mm -hmm. Του 2012. Και να είναι η απαρχή του ξυλώματο αυτού του καθεστώτο. Είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αρκεί να αλλάξουμε μιλικά και μια νοοτροπία που έχουμε, να περιμένουμε από του άλλου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Γιατί περιμένοντα από του άλλου, τελικά μα καταλήγουν οι ίδιοι. Λοιπόν, οι ίδιε συνδικαλιστικέ ηγεσίε, οι ίδιε κομματικέ ηγεσίε, αυτοί που μα πουλάνε για χρόνια, μα πουλάνε φύκια για μεταξωτέ κορτέλε, περιμένοντα εμεί κάποιου άλλου να μα λύσουν το πρόβλημα, τελικά μα πετυχαίνουν οι ίδιοι, και μα αλλάζουν τα φώτα αντί να μα δεις το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να. Για παράδειγμα, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. κάτι. Στι ειδικέ αυτέ η λογική τη απεργία πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να κάνει απεργία κλείνοντα, ας πούμε, για παράδειγμα, στο άμαξο στάσιο, το μετρό ή τα λεωφορεία. Τα καταλαμβάνει και τα βγάζει στου δρόμου και δίνει τη δυνατότητα δωρεάν να μεταφερθεί ο κόσμο. Έλεο ρε, παιδιά. Δηλαδή. Σωστά. Βέβαια, θα ξέρω ότι κολλάτε. Στου διάφορου συνδικαλιστικού, στου εργατοπατέρε που, που έχετε ψηφίσει, στείλτε στο διάολο και ακόμη παραπέρα. Δηλαδή, τι δύσκολο. είναι δύσκολο η Γενική Συνέλευση ενό αμαξοστασίου να πάρει στα χέρια του την ιστορία αυτή και να απαγορεύσει οποιοδήποτε και να απαντήσει μέσα να κάνει οτιδήποτε. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Και βγάλτε στου δρόμου. Να, να κινηθεί. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε βασικέ δημόσιε υπηρεσίε, στα νοσοκομεία τη χώρα. Έτσι, αλλιώ πάνε για διάλυση. Πάρε η αριάλυση. Θα επιβάλλουν τώρα 35 με 40 ευρώ ειστήριο. Ναι. Σε ανθρώπους που έτσι αλλιώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να υποστηρίξουν κανένα είδους αγωγή. Αφού έτσι αλλιώς και τώρα τα φάρμακα διαταναλώσιμα τα, τα φέρνουν μόνοι τους από τα... ή τα πληρώνουν οι γιατροί. Από, το... από την τσέπη τους. Λοιπόν, είναι δυνατόν να πάμε έτσι... Κατα... Αυτό σημαίνει γενική πολιτική παιδιά, παιδιά δεν σημαίνει πάω και κλείνω τα εργοστάσια. Ποια εργοστάσια. Κλείνω από μόνο τα εργοστάσια. Δεν έχω ανάγκη. Να... Αυτό πρέπει διάσετε. να κλείσουν. Λοιπόν, παίρνουν και φεύγουν. Λοιπόν, Πάνε καλύτερα. Τα παίρνω στα χέρια μου. Αυτό σημαίνει γενική πολιτική παιδιά. Και θα πάω κιόλα γιατί με έχουν καλέσει και συνδικάτα και λαϊκοί φορεί mm -hmm. να του εξηγήσω. Γιατί πλέον ο λαό συζητάει. Ναι, το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι. Με τι 24 και 48 ώρε του ΠΟΠ. Του, του Παναγόπουλου και των λοιπόν συγγενών του πάμε, πάμε και εκτός πάμε, πάμε πλατεία ή πάμε μεταξύ οργείο ε, είναι πάντα όμως η παμε μεταξυ ειναι Δημήτρης Φλίπωση να το κάνω αυτό υπάρχει μια συνδικαλιστική ηγεσία υπάρχει πάντα αυτό, αυτό το πως καταρχήν τι μας νοιάζει συνδικαλιστική ηγεσία έτσι αλλιώς άφαντοι οι άνθρωποι τι θα μας κάνουν λατάντα που κανονικά εμείς πρέπει να τους κάνουμε λατάντα εντάξει ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν, τι θα μας κάνουμε Λοιπόν, οι ΠΟΕΟΤΑ, ας πούμε, εργαζόμενοι καταλαμβάνουν ε, δημαρχία και το Υπουργείο Ιστορικών Αποτίδας σήμερα. Να. Λοιπόν, δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί αν το κάνουμε συντονισμένοι, καταλάβαμε όλη την πόλη. Συντονισμένα όλοι μαζί. Πόσο δύσκολο είναι, συγγνώμη. Εγώ φοιτητής ήμουνα και είχα δει κατάληψη πόλη ολόκληρη. στο Ηράκλειο Κρήτης. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι, θα σου πω. Α, πόσο δύσκολο είναι, Καταλαβαίνω ότι είναι ο ίσ, αλλά σου λέει έχουμε συγκεκριμένε συνδικαλιστικέ ηγεσίε. Αυτέ δεν έρχονται σε συνεννόηση η μία με την ε, άλλη. Α, είναι, η, ε, αυτό αυτό βλέπει η ιστορία. Παιδιά... Η δική μου συνδικαλιστική ηγεσία δηλαδή, δεν έρχεται με το άλλο το συνδικά που κάνει Αν δεν κάνει, αν δεν μα κάνει αυτή η ηγεσία, κάνουμε κάτι πολύ απλό. Εκλέγουμε συντονιστικό αγώνα. Συντονιστικό αγώνα. Που βασίζεται σε συνελεύσει από τα κάτω των εργαζομένων, του χώρου δουλειά και ευρύτερα. Ναι. Και προχωράμε έτσι και του στέλνουμε από εκεί που ήρθαν αυτοί. Τι έχουν να κάνουν, Αυτοί έχουν ανάγκη εμά, όχι εμεί αυτού. Εμεί πρέπει να το οργανώσουμε αυτό. Ευεβεβαίω, εμεί πρέπει να το οργανώσουμε. Λοιπόν, τι έχουν να κάνουν, Έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του, Ξέρουν τι σημαίνει μεροκάματο. Τι του φοβάστε, ρε είναι. παιδιά. Τι του φοβάστε. Αυτό θα είναι και μια θαυμάσια ευκαιρία να αναστηλώσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα. Το συνδικάτο όπω πρέπει να, πραγματικά να είναι για να υπερσπίσει τον εργαζόμενο. Όχι για να έρχεε εργατό πατέρα και να την κολομάνε γοντρά. Λοιπόν, ή να, και να πουλάνε του εργαζόμενου. Να είναι μια θαυμάσια ευκαιρία. Εάν για παράδειγμα, σε αυτέ τι συνθήκε, πάρει παράδειγμα, τι αντιπροσωπεύει ο κ. Παναγόπουλος σήμερα. Το κόμμα του δεν υπάρχει. Η κομματική του παράταξη δεν υπάρχει. <Καιχε> και όμω, χάρη στο Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγόπουλο είναι πρώτο για που σε άλλε εποχέ θα είχε υπήρχε έκτατο συνέδριο, θα είχαν κηρύξει έκτο συνέδριο, θα του είχαν σε όλου mm -hmm. αυτού. Μέσα σε 6 μήνε θα το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Θα είχαν βάλει φυσικού γραφέ, το ρίσκο, όλα αυτά, θα αλλάζανε καταστατικό, θα, θα βάζανε ζητήματα δημοκρατία πραγματικά που δεν υπάρχει δημοκρατία στο ελληνικό κίνημα σήμερα. Κολοκύθια με τη ρίγα υπάρχει. Για να κυριαρχούν οι γραφειοκράτε. Λοιπόν, αυτά θα τα είχαν βάλει. Αλλά τώρα όλοι έχουν μοιράσει, έχουν μοιράσει την πίτα, το Πάνε έχει πάει το κομμάτι του. Ο Παναγόπουλο το δικό του, οι Σιριζέοι το δικό του και έχουν αράξει. Κατάλαβε τι γίνεται, έχουν αλλάξει. Εντάξει, είναι όλα καλά Και είναι. να πάνε να πνίγουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα, πετάξτε του στην άκρη, ρε παιδιά. Γιατί του φοβόμαστε, δηλαδή. Τι είναι αυτοί, α πούμε, που είμαστε εμεί. Αντί να, μας, να καταλήγουμε εμεί στο σπίτι, να του στείλουμε εμεί στο σπίτι του. Μήπω δεν είναι μόνο φόβο, Και Μήπως... να μα περιμένουν, γιατί θα έρθουμε μετά, όταν λύσουμε την, ναι. ιστορία, την ιστορία με, τα, με τη ληστοσημωρία, θα πάμε και σε αυτού. Να μα εξηγήσουν πώ, α πούμε, παίρνουν 250 χιλιάρικα. Όντα προέδρουγε ε, οι συνδικαλιστές Ή πώ φτιάξανε περιουσίε ολόκληρε με 10 εκατομμύρια. Όντα μπεροκαματιάριδε. Υποτίθεται. Όλα αυτά θα μα τα εξηγήσουν. Όλα αυτή τη στιγμή. Αλλά πρώτα να λύσουμε τι διαφορέ μα. Με τη λιστοσημωρία που κυβερνά. Πώ ρε, παιδιά. Είναι στοιχειώδη πράγματα. Και να δείτε πώ μπορεί εύκολα να γίνει. Σου λέω, ήδη από χθε έχω προσκλήσει, τέσσερι προσκλήσει mm -hmm. από συνδικάτα και από λαϊκού φορεί και ολικά λαϊκού φορεί οι οποίοι έλαβαν εδώ να μα εξηγήσουν πώ να κάνουμε πολιτική απεργία. Λοιπόν υπάρχει τρόπο και τότε ο λαό ξέρει τον έχει επινοήσει τον τρόπο τον έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλέ φορέ. Αλλά δυστυχώ αν τα βάλουμε κάτω μετά το, τη μεγάλη εξέγερση που είχαμε στην κατοχή αυτό το φοβερό εθνικό το κίνημα εθνική αντίσταση που ήταν Ό,τι πιο ελπιδοφόρο και ό,τι πιο ισχυρό υπήρχε στην κατεχόμενη Ευρώπη τη εποχή εκείνη, λοιπόν, ξέχασε ο ελληνικό λαός τι σημαίνει εξέγερση. Τι σημαίνει εξεγείρου ενάντια σε αυτού που με απειλούν. Γιατί ναι, μεν έκανε το καθήκον του, έφτανε σε σημείο να κάνει διαδηλώσει, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πάντα του τύχανε οι ηγεσίε, οι οποίε τι ξεχνούσαν το καθήκον του απέναντι στη δημοκρατία, στο όνομα του να είναι στο κολοβό κοινοβούλιο που έχουν βάλει αυτοί που απειλούσαν τη δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα θα σας πω, ε, η είδηση που ήρθε τώρα και αφορά τον Άριο Πάγο για την Ολομέλεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το δούμε λίγο περισσότερο, αλλά σε πρώτη είδηση που διαβάζω, τη διαβάζω στο Χωνία αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου που μόλις ολοκλούσε τη συνεδρίασή της έκανε αντισυνταγματικά τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νέο μνημόνιο έτσι είναι είναι διατυπωμένο, γιατί είναι σαν να είναι όλο το πακέτο. Η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου έκρινε ότι όσα περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο θίγουν σωρία συνταγματικών διατάξεων και συνεπώ δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν. Λοιπόν, θα το ψάξουμε περισσότερο. Διαβάζω το πρώτο που βλέπω σαν είδηση, λοιπόν, για να νάχει. δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, όπως και να έχει. Αυτό που πραγματικά διαπιστώνει η Ολομέλεια, με τον τρόπο που το διαπιστώνει με τρόπο διαπιστώνει. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που νιώ, που ξέρει ο κάθε Έλληνας. Ότι αυτό είναι ο νόμιμος. Και ο παράνομος είναι μια κυβέρνηση η οποία αγνοεί αγνοεί τελείως κάθε έννοια νομιμότητα σε αυτή τη χώρα μόνο και μόνο για να, επιτελέσει, για να εκτελέσει τι εντολές από τα ξένα αφεντικά. Από την ξένια ακρίδα. Mm -hmm. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, θα του ανεχτούμε για πολύ ή να βάλω και διαφορετικά το ερώτημα. Θα τους επιτρέψουμε να μας ξεγελάσουν πάλι. Θυμάστε τον κύριο οικονόμου που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και τώρα Βεβαίως. μας ψηφίζει... Και τώρα είναι μας ψηφίζει. Το χειρότερο μνημόνιο που έχει γίνει μέχρι τώρα, ναι. μην ανησυχείτε, θα υπάρξουν και άλλα αν του επιτρέψουμε. Λοιπόν, θα μας πάλι, θα τους το επιτρέψουμε... Θα περιμένουμε ίσοι και στα αυγά μα πότε θα μα επιτρέψουν να πάμε να ψηφίσουμε με του τρόπου που μα επιτρέπουν να ψηφίσουμε κάτω από μια, ένα φοβερό μπαρά μαύρη προπαγάνδα και χειραγώγησης εκλογικών αποτελεσμάτων από το κράτο και το παρακράτο. Θα πάμε επειδή οι άλλοι είναι ομοταγεί στο κοινοβούλιο. Σε ένα κοινοβούλιο που ο ίδιο ο Τσίπρας λέει. Καλά, δεν είναι στο έχει... κοινοβούλιο, είναι στο, στη θέση του και γιατί ε, αν βγουν από το αυτό, κοινοβούλιο φοβούνται που θα βρεθούν μετά. Λέει έγινε ψευδή από το κοινοβούλιο μα. Ερώτηση: και Τι, τι δουλειά έχει, δε φίλε, εκεί μέσα. Τι δουλειά έχει, τι είσαι εσύ, η βαλβίδα ασφαλεία. Τι ακριβώς. Τι είσαι, η εγγύηση. Πώ να το πούμε, ο, το, η εγγύηση ότι όλα βαίνουν καλώ. Αυτοί καταπατάνε και εμεί μένουμε εδώ για να του λέμε. Ε, κάνει τι κακά. Και περιμένουμε τι εκλογέ που θα μα επιτρέψουν, η, η, η κυρία Μέρκελ. Okay. Δημοκρατία okay. σημαίνει κατοχυρώνω τα θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού και τα κατοχυρώνω μόνο με έναν τρόπο με ένα νέο σύνταγμα και το νέο σύνταγμα αυτό θα, παρά, θα μπορεί να βγει μόνο από τον ίδιο το λαό αυτοπροσώπως από ένα, κα, κανέναν κερατά που, το, που μιλάει στο όνομά του mm -hmm. αυτοπροσώπως επιτέλους εσύ, Δημήτρη, δεν μπορώ να μην το πω. Θυμάσαι που λέγαμε το θέμα για, το, για την ολομέλεια του αερίου πάγου. Σου είπα ότι δεν το παίζει κανεί σήμερα. Στο είπα, Ότι ναι. δεν το παίζει κανεί ναι. σήμερα. Λοιπόν, ούτε την απόφαση τη βλέπω πουθενά. Εκεί δεν είναι εντάξει, χούντα. Έτσι λοιπόν, έτσι, δηλαδή ο κύριος, τώρα... τσίπρας, ε... ο κύριος Επίτιδες, τσίπρας ζητάει εκλογές σε αυτό το καθεστώ. Το, το, το ψάχνω παντού αυτό το θέμα, έτσι, αρχίζω και το ψάχνω παντού, λοιπόν, παντού εντάξει, όσο εγώ... μπορώ. Λέω, συγγνώμη, κάνω την εξής ερώτηση. Και προσπαθώ να έλεγα τους αριστερούς που λένε, και τους προοδευτικούς και τους δημοκράτες ζητάνε εκλογές μέσα σε αυτό το καθεστώ, όπου η πολιτική συζήτηση θα γίνεται κατά γουστάρι. Όπου θα εξαφανίζονται δράσει και, και... απόψει. Τα πάντα. Γιατί. Για να φτιάξουν ένα νέο πασόκ. Για να μα έρθει το... το καινούργιο πασόκ να μα αλλάξει τα φώτα. Που ενδεχομένω να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΞΥΓΙΟΥ όπω αλλιώ. Για αυτό. Θα του το επιτρέψουμε. Θα κάνουμε τέτοια, συνε... τέτοια υποχώρηση. Δεν έχουμε μάθει να είμαστε κοψοχέριδε μια ζωή. Ενώ μπορούμε να κατακτήσουμε αυτό που όλοι ποθούμε. Πώς πιστεύουμε ότι σε τέτοιε ακραίες καταστάσεις μπορεί μέσα από τη διαδικασία της συγκεκριμένη να ανατραπούν. Δηλαδή όλοι αυτοί αυτό είναι ξέρεις, μια αντίφαση. Είμαστε σε ακραίες καταστάσεις. Μπορεί μέσω εκλογών που θα διοργανώσει αυτό το σύστημα να ανατραπούει. Δεν γίνεται. Με αυτό λέμε και Α, πώς είναι δυνατόν να γίνει. ζητάς εκλογέ. Αυτό που πρέπει να ζητάς είναι να σου αδειάσουν τη γωνιά όλοι. Και μετά ο λαός θα βρει τρόπο νο, δημοκρατικών διαδικασιών. Είναι ποτέ δυνατόν. Αυτό που λησιδάνει οι Πορτογάλοι. Δεν μαθαίνουμε από του Πορτογάλους. Αυτοί οι αριστεροί προδευτικοί που υπάρχουν εκεί μέσα. Δεν μαθαίνουμε δεν δεν από τους Πορτογάλους γιατί το λαό, απλά, ανεξελί... θέλω, θέλω να σου πω ότι δεν το ξέρει κανείς. Γιατί δεν μπέζεται πουθενά. Παίζονται πολύ φιλτραρισμένα όπως λοιπόν, συμβαίνει στην Πορτογαλία. Άρα δηλαδή. λοιπόν, άθ, άνθρωποι οι οποίοι δεν φροντίζονται καν να ενημερώνουν το λαό, δυνάμεις δηλαδή, που δεν ενημερώνουν το λαό, μόνο και μόνο για να κρύβονται πίσω από τη δίθεννα, τη δική του αδιαφορία, δίθεν τη δική του ανοριμότητα, ε. δεν είναι έτοιμο ο κόσμος. Πώς θα γίνει έτοιμος ο κερατάς όταν μέσα πίσω από την ουρά σου και κυνηγά την ουρά σου μέσα στο μαγαζί σου. Mm -hmm. Πώς θα γίνει έτοιμος, δηλαδή πρέπει να γίνει, να κάνει την έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, μα αν κάνει την έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα, δεν σε έχει ανάγκη εσένα. Τι να σε κάνει, Ρεμπεσκέ, να σε φορτωθεί την πλάτη, τι ακριβώς χρειάζεσαι, σε τι ακριβώς χρειάζεσαι. Λοιπόν, πριν πάμε, γιατί έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, απλά να πω ότι βλέπω από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ε, μια είδηση μια πρόταση ότι η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου, δεχόμενη την εισήγηση του αεροπαγή τη Βασίλη Λικούδη, έκρινε ομόφωνα 44 δικαστέ από τι συνταγματικέ τη νέα περικοπέ των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών. Λοιπόν, θα έρθουμε μετά δικ... ε, να δούμε αυτό, όπω είπαμε πριν, για να καταλάβει ο κόσμο ότι ακόμα και αναφορά του δικαστέ πως κατ' επέκταση έτσι να το... μηνο, πάει τόμινο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε δεν είναι τόσο απλό λοιπόν να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Βρασίδα Καραφιαρίδη όπως με πληροφορούν και έχει σχέση και με, την... με τον κύριο Χατζιμπούπουλα που βγάλαμε πριν και στο αίτημά του που είχε κύριε Καραφιαρίδη με ενημερώνουμε την παραγωγή της εκπομπής ότι ακούσατε τον κύριο Χατζιμπούπουλα Κα... Ναι, ναι, ναι, για χαραντά πρώτα απ' όλα. Πραγματικά είμαι ο Βρασίδας Καραφιαρέδε, ναι. γραφείο εξυπηρέτηση ξαπλωτών πελατών το υπερπέραν. Διαδικαστικό δηλαδή... γραφείο καθήνας... τελετών. Αμάγιστα. Δεν έχω σχέση εγώ με τον κύριο, δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Χατζημπούλα να πούμε. Αλλά θέλω το τηλέφωνό του, γιατί από επαγγελματικό ενδιαφέρον. του ε... τηλεφώνου του κυρίου καθηγητά, αν το έχετε να μου το δώσετε, γιατί θα είμαι ο επόμενο πελάτη μου, καταλάβατε. Του κυρίου καθηγητά τι εννοείται. Κύριε Θεραφιαρίδη. Το λέει καθηγητής δεν είπε ότι είναι κύριος της οδικής. Της οδικής. Α, μάλιστα, ναι. Ε... Ε, το τηλέφωνο του κυρίου καθηγητά. Ο καθηγητής του καθηγητά, τον καθηγητή, ο καθηγητά δεν είναι. Ε, Βέβαια, από ό,τι βλέπω τα ελληνικά σας είναι πολύ καλά. Ε... Τι λέτε, μπαρδόν; έχω τελειώσει δευτέρα δημοτικό και στην κάτω και οπωσδήποτε έχω κάνει... Εγώ διανύσει μια πορεία. Α, θα μα το λέω. Θα κλαψίσει η Σύμπασσα η Ελλάδα. Δεν είναι ασταλείο. Οι, οι δουλειέ πάνε καλά. Α αυτό πήγε. θέλω να πούμε. Έχουμε κι εμεί και, και σάπια. Μην νομίζετε. Τι, τι θα, θα πω κάτι. Οι βιταμίνε, κάτι τα fitness, κάτι οι γέγκε. Κανεί δεν αρρωσταίνει. Ανταρφέ μου. Κανεί δεν έχει φιλότιμο ρε να πεθάνει. Πού πήγε ρε το ελληνικό φιλότιμο. Σου τα έχουν κόψει όλα ρε. Το μισθό, τη σύνταξη, την αποζημίωση. Τι άλλο θέλει για να τα πεζάρει δηλαδή. Ε, Μήπω να κατεβάσετε τις τιμέ, Αυτό είναι μια ιδέα να πούμε. Αλλά το μαόνι, ξέρει πόσο έχει πάει, κυρία Μπάστα μου. Το μαόνι έχει αμέσως ταλέψει. Να πούμε. Σκεφτόμαστε βέβαια να κάνουμε άλλο σύστημα. Ξέρει με κόντρα πλακέ που λιώνει αμέσω. Αλλά μην τα λέμε αυτά να πούμε. Γιατί θα μα πάρουν και άλλοι. Ε, ναι, θα κρατήσετε την, την ιδέα για το δικό σα την, την εταιρεία σας. Ακριβώς. Ναι. τώρα, τώρα αν φορολογήσουν όπως είπε ο ο Χατζιμπούμπουλα στον αέρα και κόψουν την αναπνοή, θα αναπνεύσουμε και εμείς τα κοράκια, ε, ε, ε, συγγνώμη, α, οι κελετάρχες και Άρα θα ανοίξουν δουλειά δουλειές στα ανάπτυξη κύριε Καραφιαρίδη. Πιστεύουμε ναι, πιστεύουμε ναι, οπωσδήποτε. Τώρα α, θα με πεις κυρία δημοσιογράφο όλα αυτά ακούγονται ψέματα. Πόλοι ψέματα καθώς σήμερα ο ένας στάβει τον άλλο για να ζήσει. Π.χ. ο εργοδότης τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος την πετερά του για να της πάρει τη σύνταξη χωρίς να τη δηλώσει. Και το πράγμα να πούμε πάει αλυσίδα. Ενώ εμείς είμαστε τιμή. Σα το λέμε Θεός. Ελάτε να σας τάψουμε. Και το κυριότερο χωρίς λεφτά. Και μία, μία χωρίς λεφτά. Κυρίε και κύριοι, χωρί λεφτά, σα το λέω. Εγώ, Γραφίδα Καραφιαρίδη από το γραφείο Υπερπέρα. Ναι, μάλλον θα πρέπει να αφήσετε εσεί το τηλέφωνο σα εδώ, γιατί μετά από αυτήν την επικοινωνία θα έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Ξέρετε, για το για την, που βρίσκεστε κτλ. Θα ενδιαφερθεί πολλοί κόσμο, κύριε Καραφιαρίδη. Ευχαριστώ που με βοηθάτε να πούμε, γιατί είναι έμεση διαφήμιση αυτή το καταλαβαίνω να ε. αλλά τέλο πάντων. Θα σα βγάλουμε και... λοταρία εδώ στην εκπομπή, επειδή κάνουμε διάφορου διαγωνισμού. Οπότε θα επικοινωνήσουμε Ενέρα. μαζί σας Και εγώ να σας πω και να σας ανακοινώσω κάτι Γιατί με συγκινήσατε με αυτό το πράγμα που κάνετε Και να ξέρετε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε πάντα ε, Και επειδή σε αυτή την περίπτωση δική μου Πάντα πληρώνουν οι άλλοι καθώ ο ενδιαφερόμενος είναι πιάζα, Πάντα πληρώνουν οι άλλοι Το λοιπόν για να τελειώνουμε και θα σας πω Ο πρώτος ακροατής που θα πεθάνει Προσφορά από εμά το θάψιμο δωρεάν και πληρωμή στο πρώτο μου νημόσυνο Δεκτέ και κάρτε ντάινερ σε έξι άτρικες δώσεις ε, τι άλλο να σας πω oh, δηλαδή. δεν χρειάζεται κύριε Καραφιαρίδη τα είπατε όλα να είστε καλά σα ευχαριστούμε για την πρόσφορά για χαραντάν και ζωή στο λόγου σας ευχαριστούμε yeah. Λοιπόν δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα είναι λίγο περίεργη ημέρα με τα τηλέφωνα και του ακροατέ. Ε, Ξέρε, σημεία των καιρών μάλλον. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, ε, λέγαμε πριν από αυτή την παρέμβαση, κύριο Καραφιαρίδη, ε, ότι τελικά επιβεβαιώνουμε... Αυτή την είδηση ότι η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου ε, βρήκε αντισταγματικές στις νέες περικοπές των αποδοχών των ε, δικαστικών λειτουργών. Και έτσι ανασχόλιο πριν πάμε στο Δελτίο, πριν διακόψουμε για Δελτίο Ειδήσεων, ότι αυτό είναι ένα ντόμινο που μπορεί για να συμπαρασύρει... Περικοπές, με, για όλες τις περικοπές και μειώσεις. Α, δεν μπορούμε να το εστιάσουμε μόνο σε μία τάξη. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Σαφώς. Άρα ε, από εκεί και πέρα, πώ μπορεί να το χειριστούμε. Δεν θέλω να σου πω, μπορούν τα συνδικάτα, οργανωμένα, Να το δούμε βέβαια με δικηγόρου αυτό. Ποιν, και εμεί ανεπάμε, αλλά φαντάζομαι και άλλοι συλλόγοι δεν μπορούν να κάνουν ένα βομβαρδισμό αγωγών ενάντια. Με αφορμή αυτή την βεβαίως, απόφαση, βεβαίως, στέλνω... στα, ναι. στα δικαστήρια τα οποία θα, υπο... θα υποχρεούνται να βγάλουν δικαστικέ αποφάσει υπέρ των εναγόντων. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Θα το δούμε βέβαια και ακριβώ το σκεπτικό τη υπόθεση. Ναι, σωστό αυτό. Με του λισθοσημωρίτε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και να καθίσουμε επιτέλου μια δημοκρατική τάξη στη χώρα, στη χώρα που θα μα επιτρέψει ε, αυτή η χώρα όχι απλά να γίνει δική μα, λίγο, όχι μόνο να γίνει που δεν είναι καθόλου λίγο, mm -hmm. ούτε ασήμαντο, φυσικά, αλλά να μπορέσει να αρχίσει μια άλλου τύπου ε, ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα έτσι ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί η, πλουσφία, η μεγάλη συντηρητική πλειοσφία του ελληνικού λαού. Mm -hmm. Αυτό το είναι το ζήτημα. Και μπορεί να γίνει εύκολα, ήσυχα και απλά. Αρκεί να το αποφασίσουμε εμείς. Αρκεί να το πιστέψουμε. Έτσι, και να το πιστέψουμε. Αυτό είναι το θέμα. θέμα, να το πιστέψουμε και να το αποφασίσουμε. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή ΑΕ επιστρέφει. Λοιπόν, εδώ είμαστε έως τις και μαζί. η εκπομπή ΑΕ με Δημήτρης Καζάκης Γεωργία Μπάστα. Όπως κάθε μέρα στον RTFm στους 90,6 από και μισή. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για τα ερωτήματά σας και για το γεγονός ότι ακόμα και όταν δεν γνωρίζουμε κάτι μας το στέλνετε άμεσα για να το πληροφορηθούμε. Λοιπόν, γράφετε επαμ και νο, τη λέξη μήνυμα και αποστολή στο 54344. Ε, να πω ότι, επειδή, ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε μια τηλεφωνική έτσι, συνομιλία με ένα ιδιαίτερο προσκεκλημένο και νομίζω ότι είναι μια, θα είναι και μια επιτυχία δική μας. Που θα τα καταφέρουμε σήμερα, αυτή την ημέρα. Θα συνδεθούμε μέσω τη Deutsche Welle, ένα ε, καθηγητή. Ε... Εντάξει, ε... θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Εντάξει, ε. απλά ξέρει, είναι μια επιτυχία ναι. τη ΕΚΟΜΠΗΣ και γι' αυτό είπα να το πω κι εγώ μια φορά. Ναι, λίγο θα είναι την αντιπαράθεση στον αέρα. Εντάξει, ναι. λοιπόν, θα ναι. το... Ναι. σε λίγο που θα είναι και έτοιμο γιατί θα γίνει μια σύνδεση μέσω τη Γερμανία. Α πούμε, το του το παραλόγου που παίζεται και νομίζω mm -hmm. ότι αξίζει τον κόπο να το έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι τι αποφάσισε η Δημάρα. Η Δημάρα αποφάσισε να, να ψηφίσει παρόν, να δηλώσει παρόν και έτσι να επιτρέψει να περάσει το πολυνομοσχέδιο με πλειοψηφία των υπαρχών των βουλευτών και ταυτόχρονα να ψηφίσει υπέρ του, ε, ε, του προπολογισμού. Mm -hmm. Προσέξτε τώρα τι μας λέει δηλαδή το συγκεκριμένο κόμμα. Λέει παρόν γιατί διαφωνώ στα εργασιακά αλλά τα ψηφίζω τα ίδια εργασιακά με τα οποία διαφωνώ στον προπολογισμό ναι. του 13. Δηλαδή, συγγνώμη, αν αυτό το κόμμα δεν πρέπει να πάψει να υπάρχει, τι ακριβώς πρέπει να γίνει με αυτό το κόμμα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που φωνάζαν οι δάσκαλοι, που δεν μπορώ να το παραλάβω τώρα, ναι. έντοιο, για το σύντροφο Κουβέλη. Ναι. Δηλαδή, τι να πω, αυτός ο τύπος μαζί με την παρέα του, δεν πρέπει να κυκλοφορήσει, να, να το επιτρέψουμε να ξανακυκλοφορήσει αυτή την κοινωνία Δηλαδή, μα κοροϊδεύουν κατάφατσα. Μα λένε παρόν για διαφωνώσει τα εργασιακά, αλλά τα ψηφίζονται εργασιακά στον προπολογισμό. Ε, Ακριβώ. Ε, είναι. Δηλαδή, του δέρνει ή δεν του δέρνει. Δηλαδή, δεν του αφήσει γνώμη, δηλαδή. Ούτε το Πασόπ δεν τα έχει κάνει αυτά. Ξέρεις, όταν ήταν. Δηλαδή, πόσα έχει πάρει σύντροφε κουβέντια για να λε τέτοια πράγματα. Τι σου έχουνε τάξει, τι συμφωνίε έχει κάνει. Πόσο αλήθεια πρέπει να είναι κάποιο για να λέ τέτοια πράγματα στον κόσμο. θέλει δηλαδή μένεις άναυδος ναι. μένεις άναυδος κοινωνιτικά άναυδος τουλάχιστον πες ρε φίλε τα έχω πάρει χοντρά μου έχουν κάνει αυτές υποσχέσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θέλω να γύρω πρόεδρος της δημοκρατίας μπανανίας ε. εδώ μέσα ε. Ε. και τα πουλά όλα, όλα για, για όλα Πέ το ρε φίλε και ποιοι είναι αυτοί που σε ακολουθούν εργά, ποιοι είναι αυτοί να του μάθουμε Ποιοι είναι αυτοί που ακολουθούν αυτό το, το καρνάβαλο. Που το παίζει και αριστερό πανάθεμα και δημοκρατική αριστερά, ο επιθυμετικό προστιμό. Εδώ μου θυμίζει ξέρεις, αυτό που έλεγε στη φαινομενολογία του πνεύματος ο Χέγκελ. Μπαίνουμε στη σοβαρή περίπτωση του καμάνου μια σοβαρή παρένση. Mm -hmm. ε, όπου έλεγε το εξή: όταν κάποιο δεν ξέρει να εξηγήσει τι είναι ένα φαινόμενο, του βάζει επιθυντικού προτιρισμού. Και λέει, αναφέρεται χαρακτηριστικά, όταν κάποιο δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι θεώ, αρχίζει και λέει καλός θεός, κακός θεός έτσι λοιπόν για αυτό, επειδή λοιπόν, δεν ξέρουν ναι, ναι, τι είναι ναι, ναι, αριστερά ναι, ναι, ναι. κολλάμε ναι. ένα αυτό ναι. δημοκρατικό αριστερά και γινόμαστε φασίστες ναι. καλά πρόγραμμα αλλά λοιπόν, αυτός ο τύπος ο άθλιος ο οποίο εξ αρχής είχε το κόμμα του σαν προγραμματική βάση να ξεπουλήσει και να καταλύσει το ελληνικό κράτος και να αφομοιωθεί το ελληνικό, το ελληνικό κράτος και το ελληνικό έθνος από την ομοσπονδία της κυρίας Μέρκελ ο άθλιος αυτός τύπος να βγει τότε όταν γυρώταν η συγκυβέρνηση και να μας πει ότι είναι πατριωτικό του καθήκον η συμμετοχή στην κυβέρνηση δηλαδή τώρα για το βενιζέλο και το απόκομα του ε, το οποίο δεν το... υπάρχει προσέξτε, ναι. εδώ, προσέξτε κοινοβούλιο ναι, ένα ναι. κόμμα που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θα ψηφίσει για εμάς που υπάρχουμε την εξόδοσή μας δηλαδή τι να πει, τι να πεις. Για το δε αυγουλωμάτι που τον έχουμε για Πρωθυπουργό, mm -hmm. ο οποίο είναι πιο άχρηστος από τον, από τον πιο άχρηστο Πρωθυπουργό που είχαμε μέχρι τώρα, που ήταν ο κ. Παπαντρέου, αυτός δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ο κ. Παπαντρέου πήρε 20.000, επειδή ήταν άχρηστος από το Χάραμαν, ο Σαμαράς πώ θα πάρει. Ούτε ευρώ. Ούτε δολάριο. Δεν θα προλάβει. Έτσι πιστεύεις ότι θα μείνει στα κρύα των λουτρώω. Θα την πατήσει. Θα τον προλάβουμε. Αχ, okay. <laughs> Σωστό. Θα τον προλάβουμε Λόλυσμα και δεν, γλιτώσει, δεν, δεν γλιτώνει με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και να τον δώνατε τρέ... και δεν μπορεί να τρέχει, διότι ξέρει τι γίνεται. Όταν αρχίζει και κρευρίζεται η ταχύτητα, παίζει το πόδι, παίζει, το, παιδι, το γόνατο. Παίζει, παίζει, παίζει. Παίζει, παίζει. Ξέρει, όπω είναι το. Όπω το πόδι του στον Καραγκέος υπήρχε μια φιγούρα με ένα πόδι σαν το χέρι του. Σαν το χέρι του Καραγκιός ήταν το πόδι του αυτούν. Λοιπόν, έτσι ναι. ακριβώς το τι πόδι έχει και ο Σαμαράς. Και πού να τρέξει. Λοιπόν, άσε δε που θα πες πάνω το... ο πάγκαλος, πρόσβατος να ξεφύγει και αυτός. Εγώ λέω να τον κρατήσουμε το Σαμαρά. Για να ανοίξει πιτσαρίε στον νέο καθεστώς. Ο... Να μας δείξει πως ανήγουν επιτυχημένες οχι. πιτσαρίες. Όχι, όχι. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη δημόσιων αποχωρητηρίων. Σωστό, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί θα και θες. εκεί πρέπει να. Όσο ναι. αποχωρείται, Ρίον. Δεν ξέρω θα... αν μπορεί θα... να τα καταφέρει, Αν έχει δύσκολη Ό. Θα του βάλουμε έναν ικανότητα το επιστάτη. Θες, ναι. Έναν μακροχρόνιο άνεργο νέο. Mm -hmm. Μάκροχρόνιο άνεργο νέο. Ναι. Ο οποίο θα είναι επιστάτη. Ναι. Και θα δει πώ θα του κάνει Θα του δείξει τον τρόπο. <laughs> αυτό. είναι και όλη την ομάδα του μαζί. Λεβαίω. Γιατί θα είναι όλη η ομάδα. Θα μάθει τι σημαίνει σκοτώνω την καλλιόπη. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα, πολύ σύντομα θα το χαρούμε αυτό το πράγμα αρκεί βεβαίω να είμαστε κι εμείς στο ανάστημά μας γιατί δεν αντέχω άλλο ρε παιδιά, συγγνώμη ειλικρινά δεν αντέχω άλλο όχι δεν αντέχω την κατάσταση όπου, δεν είναι αυτό mm -hmm. δεν αντέχω αυτού τους τύπους που λένε τι να κάνω δεν μπορώ αν δεν ξέρεις τι να κάνεις και δεν μπορεί, πάρε ένα πιστόλι ρε φίλε και γίνε τίμιος με τον εαυτό σου και πήγαινε αυτοκτονί σου ή πήγαινε πίδα από ένα βράχο. Ή πάντων. Αφόσον όμως υπάρχεις και αναπνέεις σαν τον κύριο Χατσιμπούμπουλα πως το λένε αυτό το πράγμα έχεις έναν και μόνο καθήκον να σταθείς το ύψος των περιστάσεων mm. και να έρθεις μαζί μας διαφορετικά είσαι σεβαρός για την κοινωνία σκουπίδι χαμερπής ρίψας πεις και δεν είσαι αναγκαίος για μας εντάξει να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα δεν αντέχω άλλο να του ακούω του ανθρώπου. Έχουν ποδοπατήσει την τιμή του στην υπόλοιψή του στην οικογένειά του. Και αυτοί οι άθοι. Δεν, δεν είναι, δε είναι μόνο αυτό. Μα παραφέρουν μόνο... όλου μαζί έτσι σε ένα κατασκευή. Και μετά έφορε... μα λένε και τα παιδιά και τα παιδιά τα ε, κάνουν. Δεν όλα. είναι μόνο αυτό. Τι δεν κάνουμε, είναι τα παιδιά. Τι παιδιά ξεφτισμένο που δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να σε είχαν εστηρώσει. Θα πρέπει να σιγανεστηρώσει. Πια παιδιά σου φυσέφτεσαι. Αν σκεφτώσουν τα παιδιά σου, θα σου να κάθε μέρα στο δρόμο. Κάθε μέρα στο δρόμο. Να υπερασπιστεί πρώτα και για την τιμή, αλλά και το μέλλον των παιδιών σου, ρε. Που θα πρέπει να σου κάνει ευθανασία και στήρωση. Πανάθε μα. Να γλιτώσουμε, ρε μου, από τη, λίγδα, από τη λίγδα των θανασίδηλων. Μαζί με τα κομματόσκηρα, του συλλήθε και του διδάκτορες χρηματοοικονομική. Αυτό, <Σελίου> Δηλαδή, έλεο. Δηλαδή, πώ πρέπει να μιλήσουμε. Συγγνώμη, είμαι εξωφρενών δηλαδή. Εψάχνει το δρόμο ας πούμε, να, και μου λέει πω πρέπει να μιλήσει. Να σκληρό. Αλλά δεν νομίζω ότι σκληρός. Είσαι σκληρός να είσαι σκληρό. το πούμε έτσι. Στο κάτω-κάτω τη γραφή έχω το κάθε δικαίωμα να είμαι. Γιατί έχω βάλει εγώ το κεφάλι μου στον τορβά από την αρχή αυτή τη ιστορία. Έτσι, το έχω βάλει στον τορβά. Είμαι στοχο, στοχοποιημένο. Ξέρω πάρα πολύ καλά όλοι τι έχει γίνει αυτή η ιστορία. Στο κάτω έχω το δικαίωμα να καλώ και του άλλου τουλάχιστον αρκεράτα. Τουλάχιστον και αρτα να σηκώσει ένα ασ... και να μην αφήσει κανένα να σε ξεγελάσει. Τίποτα άλλο. Τί άλλο. Αυτό που μου έλεγε μια γιαγιά. Παιδί μου δεν θέλω να με κοροϊδεύουν στο πρόσωπό μου. Κατάφατσα. Αυτό το, το, το, το, το στοιχείο τη αξιοπρέπεια δεν το έχουμε. Πού πήγε αυτό. Αυτό το πράγμα. συγνώμη είμαι εξοφρενών αλλά δεν γίνεται άλλο. Εδώ πάντω ακολουθούνται, στέλνουν μηνύματα και λέει, μπορεί να ακούγονται ρατιστικά τα σχόλια αυτά, αλλά έχουν απόλυτη αλήθεια. Με τέτοια ηλικιότητα, κεντρισμό και αναλφαβητισμό που υπάρχει, έτσι καταλήξαμε εκεί. Μπράβο Καζάκη. Δεν είναι το θέμα του μπράβου. Το θέμα όχι, είναι να, να βρεθούμε ότι... στου δρόμου. Να δείξουμε ότι είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε υποζύγια. Mm -hmm. Δεν μπορεί να μα ποσ... ποδοπατάει οποιοδήποτε. Με τα χοντροπάπουτσα με τη χοντροκυλιά του και με ό,τι κουβαλάει στην άδεια του και μετά να του λέμε και μπράβο από πάνω. Να ανεχόμαστε όποιον μα μας παρουσιάζουν τα μέσα μας ενημέρωση σαν σωτήρα και μίλανε με ε, μωρέ, θα το ψηφίσω αυτό, κάτι θα γίνει». Πόσο γελία υποκείμενα ακόμη θα γίνουμε. Πόσο. Εγώ σέβομαι πολύ περισσότερο εκείνους από την απόγνωση που ανεβαίνουν την, το κάγκελο της γέφυρας και επειδή έχει γίνει το γέφυρα των στεναγμών η γέφυρα Τη Χαλκίδας. Της Χαλκίδα, ναι. Όταν περνάς, α πούμε, πραγματικά με, με τις κορδέλε και, και τα πραγματικά η γέφυρα των στενα, στεναγμών των σύγχρονων Ελλήνων, τους καταλαβαίνω, όχι, το, δεν, δεν είμαι Μα, τον δεν να τους, δεν από αυτή τη λογική Τουλάχιστον έχουν σώσει την αναξιοπρέπειά τους από αυτήν την αναξιοπρεπή στάση και τι να κάνω. Πήγαινε, πήγαινε από τη γέφυρα ρε φίλε, αυτό, που μπορεί, αυτό σου έχει μείνει να κάνεις. Να μας αδειάσεις και τη γωνιά και όλα και, και στο κάτω τους δεν νομίζω, κάτι, ε, η πλειοψηφία, αυτό που το λέει, πιστεύει ότι κάπως θα βολευτεί και στη νέα κατάσταση. Αυτό είναι. Τώρα, αυτό που βάζεις εσύ, ε, είναι ψηλά γράμματα, όπως λέει ο γι' μου, για αυτός. Πολύ Καταλάβες. σύντομα, πολύ σύντομα, Το νεκεδάκι για τη Περί φασολάδα Περί αρχών και όλα τα σχετικά. Το τενεκεδάκι στη, για τη φασολάδα του Συσίδιου θα είναι πόσο είναι στόχο προσέλκυση πολλών, πολλών ανθρώπων. Εγώ θα έλεγα σε όλου αυτού του κυρίου και κυρίε mm -hmm. να ξαναδούν την, την πολύ όμορφη και ηθογραφική ταινία του Θανάσι Βέγγου και του Κατσουρίδη που έκανε στον πόλεμο Θανάσι. Ναι. Την οποία την έβαλε πριν λίγε μέρε η ΑΕΡΤ. Να το ξαναδούν mm -hmm. και να δουν ακριβώ την ηθογραφία μια κοινωνία που σαπεί mm -hmm. και καταραίει yeah. και τη μάχη που δινόταν για ένα. Για ένα για ένα τσιγκάκι όπως λέγανε οι χώρες λοιπόν φασολάδα εκεί περιμένουμε να φτάσουμε για να αντιληφθούμε ότι είμαστε άνθρωποι εγώ συμπληρώνω ξανά λέω από την αρχή υπέροχη μακροοικονομία Γιώργος Αργερόπλος είναι πολύ κατανοητό είναι γροθιά στο στομάχι είναι αυτό που ξέρει και κάνει ο συνάδελφος που αξίζει πολλά συγχαρητήρια γιατί κάνει τη δουλειά του χρόνια τώρα αθόρυβα χωρίς πολλές φανφάρες, αυτό θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, ε, με ποιότητα, ε, κάνει πράγματα σε ε, στιγμές, γιατί αυτό δεν είναι το Και μια σειρά άλλων documentaire ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Αυγερόπλος, που μα αφορά πάρα πολύ και αφορά για το πού πάει ο κόσμος, για τη μάχη του νερού, για τις ιδιωτικοποιήσεις ε, των ε, πόρων σε διάφορες τέτοιε χώρες και α, άλλα διάφορα, λοιπόν, συνέβησαν καιρό, καιρό, ει, καιρό ειρήνης, Πολύ πριν την κρίση θέλω να πω. Ναι. Ε, και τότε κάποιοι σου λέει, Μα, κάπου μακρινά είναι αυτά. Όχι, αυτά τα είναι. βλέπαμε σαν δοκιματία ναι, από αυτό το, ναι, το ναι. κόσμο. Ναι, πω πω παιδί μου τι γίνεται τώρα στη, στη Λατινική μυρίζεις, Αμερική, μυρίζεις, στην Αφρική. αυτά θυμίζεις, μου στις αρχές εγώ. 1990. Ε, τότε γνώρισα μια κοπέλα που ε, ήταν μια νέα κοπέλα mm -hmm. που είχε έρθει από τη Γεωργία σε αναζήτηση όπω όλων των μεταναστών, σε αναζήτηση καλύτερη ζωή του 4 χρονών κοπέλα ήταν τότε. Mm -hmm. Και μας έλεγε βεβαίω σε μια στιγμή όταν τότε που την είχαμε γνωρίσει μας παρουσίασε μια γεωργιανή εφημερίδα mm -hmm. που για πρώτη φορά είχε στην, πρωτοσε... στο... προ... στην πρώτη σελίδα mm -hmm. ε... μια φωτογραφία από έναν άνθρωπο στην τυφλίδα όπου έψανε στα σκουπίδια για να μπορέσει να φάει. Και με κλάματα στα μάτια μας έλεγε ότι δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούμε ότι η χώρα μας δεν θα έχει τηλέφωνο, mm -hmm. δεν θα έχει ηλεκτρικό ρεύμα, εκτός και αν έχεις μπάρμπα στη μανθία για να σου συνδέσει, και ότι ο μισός πληθυσμός θα τρέφεται από τα σκουπίδια. Αυτά τα βλέπαμε σε ντοκιμαντέρ για την Ινδία, για τον Μπαγκλαντές, για τη λατινική Αμερική και λέγανε αυτά είναι πολύ μακριά από μας. Λοιπόν, ε, να πάμε στην, ε, στη σύνδεση που είχε προαναφέρει Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Deutsche Welle και Γερμανία Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της οικονομολογίας Σύμβουλο της κυρίας Μέρκελ, Φονχέζεν, του Πανεπιστημίου Χούφτερμαν Ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά ελληνικά ε, Μας ακούτε κυρία Φονχέζεν oh, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Αν χαίρε Καζάκης, γεια, σας ακούω πάρα πολύ καλά και θα σας πω ότι πραγματικά e, είμαι πολύ συγκινημένος που βγαίνω γιατί εμείς βέβαια έχουμε μία Άντζελα Μάρκελ, γιέρθητε, καλά μην γύρεστε, δεν πειράζει αφού δεν σας λέω που δεν πειράζει, μη σηκώνεσαι μη σηκώνεσαι. Αλλά εμεί έχουμε μια Άντζελα Μέρκελ. Εσεί τι έχετε, μια Άντζελα Δημητρίου. Μπανάω. Μάγια, γιατί δεν μπορείτε να πάτε μπροστά. Εν περιπτώσει, από έρευνε που έγιναν μεγάλε διαρκεία, απέδειξαν ότι οι Έλληνε λόγω παχαισσαρκία είσαστε οι πιο δυσκίνητοι σε όλη την Ευρώπη. Τα ακούσατε, ακούσατε, για Γεώργοι Αντώνιου Πινελόπη. Και οι Ευρωπαίοι που αγαπούν, λοτρεύουν την Ελλάδα, που έχει αρχαία σύμβλακο, μουσάκα και λιακάδα. Σα έστελναν την Τρόικα το τάχο σας να σβήσει. Για να σας κόψει του μισθού να σας αδιανατήσει. Μα σας αγαπάει η Τρόικα, σας έχει αδυναμία. Θέλει να δυνατήσετε, αν γίνεται με μία. Σας αγαπάει η για εσά όλα θα κάνει. Γι' αυτό έκοψε τη σύνταξη, μήπως να το ξεχάνει. Γι' άλλους πρέπει να είναι να ζουνε στα Ογδόντα. Τι θέλετε, Γι' αυτόν τραχαρά. Έτσι, εσύ προσόντα. Μου εργάζεσαι από το πρωί τι κάνει. Μονάχα πρέχονται ξερήνια ρέμε σε μια κλάνης. Κλάνεν, κλάνεν, ναι, ναι, γεια, έτσι το λέμε κι εμείς. Όσο για σένα μισθωτέ δημόσια που ταξίνες και πίσω σου αέρια συνέχεια αφήνες, σου κόψανε τα επιδόματα, σου κόψανε τα πόδια, αφού είσαστε όλοι μαζί στο Υπουργείο Δόδια. Και όσο για σένα φοιτητή που απλώνεις χέρια πόδια στην Καφετέρια από το πρωί με δίχω στεναχώρια, αφού έχεις για φύλα ρεφρα παιδιά τον Πάοκ και την Τούμπα, σου το κάπλεσμα χόρτο και τσιγαρούμπα. Και τώρα οι 40 αριστερέ βλέπετε ότι έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δεν διώκτε του με τη μία. Δίχω αποζημίωσε και στην ανεργία. Να δει, σαν δυνατίζουνε. Κόβουν πίτσε σουβλάκια, πέφτουνε στην δίαιτα, φακέ και βασολάκια. κι έτσι ολόκληρο λαό, δηλαδή εσεί, μπαίνει σε διατροφή. Αυτό που ο Φρόιντ θα λέγε μεγάλη διαστροφή. Ω σ' αγαπάω, Τρόικα. Ιχλίμπεχτιχτ, Τρόικα και Διεθνέ Ταμείο. Ποτέ μην μπει, ποτέ μην μπει στην Ελλάδα αντίο. Σε αγαπόφιλο Σταυρό και σου χάνουν, εάν θα φύγει τρόικα, θα πέφτουν να πεθάνουν. Ε, Εδώ είσαστε βέβαια χάρη στη Γιάννη Σικαϊμάνη. Απλά όπω αποδείχτηκε, είσαστε απλώ λαμμένη. Ε, τώρα το τα χιάτρου, η Κλικελίδια, και σα κρεμάσαν οι πατσέ, σα έπεσαν τα αρμίδια. με παρεξηγηθούμε από το ραδιοτηλεοπτικόν, και ήρθε τρόικα εσύ που πλέον. Σε σπουδάσανε, τους άκουσε κανονικά και πρών ήσυχάσανε. Το 2019 θα σας τη φυσική και βάσει του προγράμματος όλοι ανορεκτικοί. και αν μέχρι το 20 τρόικα δεν πεις αδύο, η χώρα θα είναι και να νεκροταφείο όμω Όμως εσείς, ε, Α, όμως εσείς ίσως Έλληνες θα είσαστε σωστοί αφού το πρόγραμμα και εσεί θα έχετε εκτελευθεί. Αυτά τα είπα έμετρα. Κύριε Φωνχέζεν, λοιπόν, θέλω να πω ότι επειδή εδώ έχει γίνει ένα χαμός από ακροατέ που στέλνουν μηνύματα και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει σήμερα στην εκπομπή. Α, λοιπόν, α, ναι. Επίτροπε ε, για την παρέμβαση Μέρκελ, είχαμε τόσες παρεμβάσει στην Ελλάδα, θα έχουμε και αυτήν την εκπομπή, σας πούμε. Καταρχήν, μα κάνει εντύπωση το γεγονό ότι η κυρία Μέρκελ ακούει εκπομπή ΑΕ. Άλφα δεν έξο... ξέρω ότι είμαστε τόσο, ξέρετε... Ωγιά, προχτές μου έπρεπε πρέπει να την κόψουμε την ΑΕ. Διότι πολύ αντιδραστικούς σε... του σύγκω, τον κύριο Κεφάκι, Αν ήσουν άλλη εποχές, τον είχαμε το φακέφτε. Αλλά τώρα σπάει πάει απλά στο σπίτι του. Δηλαδή έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να λήξει το θέμα. Και εποχέζε... να, να λήξει καλύτερα. Μην πω περισσότερα νομίζω ότι... Και νομίζω ότι, ότι, ότι είμαι και... Ε, κάποιο είμαι oh, you know, nah, nah, nah. σίγουρο και ότι ο κύριο Καζάκης δεν νομίζει κάτι τέτοιο <laughs> δηλαδή και ο Δημήτρης κατάλαβε ότι η παρέμβασή σας ήτανε περισσότερο για να γεφυρώσουμε Ναι, ε, yeah, γιατί είναι γνωστό ότι η Γερμανία αγαπά, μας αγαπάνε, όπως αγαπάνε yeah, yeah. τα κατοικίδια τους yeah, yeah, yeah. Τα κατοικίδια του, τα ζωάκια, όλα τα ζωάκια τους yeah. ηθαγενείς τους Ιθαγιανές, κυρίως του Ιθαγιανείς Αυτό είπε στη σωστή λέξη Κάπως έτσι σας βλέπουμε σαν Ιθαγιανείς Γεια yeah. Αν λοιπόν... δεν μετέλετε άλλο να σα απαλλάξω εγώ Γιατί θα βγω τώρα και στον BBC Θα λέω εγώ Μισό λεπτό κύριε Φωνχέζεν Θα βγείτε yeah. και στον BBC μισό λεπτό Λοιπόν να αποκαλύψουμε, αλλά θέλω να είστε στη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριο Φοχέζε, ο κύριο Χατζιμπούμπουλα, ο κύριο Καραφιαρίδη είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο θεατρικό γραφέα Λεωνίδα Τσίπης. Λεωνίδα, Παρακαλώ. να ακούσω την κανονική σου φωνή. Καλώ <laughs> ήρθατε στην εκπομπή Ε. Εγκαινιάσαμε από σήμερα έτσι μια ωραία συνεργασία που θα έχουμε. Να, ε, να ενημερώσουμε ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη να έχουμε τις παρεμβάσεις σου πλην ε, ναι. εκτός και αν δεν μας, ευ... δε μας ευνοεί η κατάσταση όπως οι επεργίες και και δηλαδή. εννοείται βεβαίως ε, εντάξει θα γίνεται τις ημέρες τέλος πάντων που θα υπάρχει η ευκαιρία εκπομπή και αν βεβαίως αφήσει η Μέρκελ να υπάρχει αυτή η εκπομπή <laughs> με αυτά που μας είπες και μας πληροφόρησες ναι ευτυχώς που δεν είναι έτσι η πραγματικότητα διαφορετικά θα έπρεπε να έχουμε πάει όλοι στον Κεάδα <laughs> να πέσουμε αλλά α δούμε τα πράγματα περισσότερο αισιόδοξα. Ε, μέσα από τη σάτυρα, νομίζω ότι προσπαθούμε να δώσουμε και ένα στίγμα αισιοδοξία στον κόσμο, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Ε, Επομένω, ε, αυτό είναι και ο λόγο τη ε, προσωπική μου ύπαρξη ε, αυτή την εκπομπή, με αυτό το πνεύμα το βλέπω. Και σίγουρα κάποιοι ακροατέ θα αντελήφθηκαν ότι όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Ε, δεν ανταποκρίνονται στην αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά σε κάποια, ε, σε κάποια σάτυρα, σίγουρα. Ναι, yeah, εξάλλου μου στέλνουν εδώ Πολύ συμπεράσματα με τον Χάρη Κλίν, θέλω να σα πω. Μου στέλνουν μηνύματα και λέγανε Μα είναι ο Χάρη Κλίν. Αρκετοί δηλαδή ακροατέ μου, μου έκανε εντύπωση. Ah, ναι. ναι, Λοιπόν, οπότε αποκαλύπτουμε ότι είναι ο Λεωνίδα Τσίπη, ο θεατρικό συγγραφέα, με τον οποίο, όπω είπαμε, εγκαινιάζουμε μια ωραία συνεργασία, διότι η εκπομπή ΑΕ λατρεύει τη σάτυρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, Λεωνίδα θα είμαστε... Να... <laughs> θα περιμένουμε πάντα τις παρεμμάσεις σου. Με αρμονίες του ακουστικού Να, Να είστε καλά. Να είστε καλά. ευχαριστώ πολύ. Άντιο. Yeah. Yeah. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο. Ναι. Ε, αλλά για το κλείσιμο... Θέλω να ο Δημήτρης έτσι να έχει αυτό το, ένα, το ένα λόγο. Μικρό προσ... Ένα μικρό προσκλητήριο σε όλους τουλάχιστον που αισθάνονται ακόμη άνθρωποι υγιείς, αξιοπρεπείς αυτή mm -hmm. την ώρα, όσοι και αν είμαστε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, δεν απευθύνουμε σε εκείνους που έχουν αυτοκτονήσει πνευματικά και ηθικά πιστεύοντας ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Όλοι μας πρόδωσαν και άλλα τέτοια. Αυτοί έχουν ήδη αυτοκτονήσει. Απλά φοβούνται να τραβήξουν τη σκανδάλη ή να κάνουν το απενενενοημένο άλμα στο κενό και έτσι απλά σέρνονται κυριολεκτικά από μέρα σε μέρα, περιμένοντα το μοιραίο, επινοώντας όλο και πιο χιδέε δικαιολογίε προκειμένου να μην κάνουν το καθήκον του απέναντι στι οικογένειέ του και την πατρίδα του. Δεν απευθύνομαι επίση σε εκείνου που εξακολουθούν να βάζουν πάνω από την ανάγκη για το κοινό σκοπό. Τι δικέ του ιδεοληψίε, θρησκευτικέ ή άλλε, προκειμένου να διαιρέσουν και να διχάσουν τον κόσμο. Αυτοί που βάζουν σήμερα πάνω από τον αγώνα για την πατρίδα, το πιο είναι αριστερός ή δεξιό, το θρήσκευμα και άλλα παρόμοια, βρίσκονται ήδη στην αντίπερα όχθη. Είναι το ίδιο επικίνδυνοι με του δοσύλλογου που μα κυβερνάνε. Ούτε απευθύνομαι σε εκείνου που εξακολουθούν ακόμη και τώρα, αυτή την ίστατη στιγμή, να, περι... να παραμένουν έρμεα των κομματικών μηχανισμών και της κοπαδοποίηση που επιβάλλουν οι αγίρτες των ηγεσιών τους είναι βαρύδια για το λαό και τον αγώνα του. Απευθύνομαι σε όλους εκείνους που παρά τους φόβους τους, τις ανασφάλειες και τις διαψεύσεις τους δεν το βάζουν κάτω. Δεν περνά από το μυαλό τους ότι θα τα παρατήσουν και σαν δαρμένα κοπρόσκυλα θα λουφάξουν στη γωνιά τους για να ψοφολογήσουν ήσυχα. Απευθύνομαι σε όλους αυτούς που δεν πρόκειται να κάνουν χάρη στους προδότε, τους δοσίλογους και τα μαύρα φεντικά τους που δεν θα αφήσουν να τους αρπάξουν τη χώρα με μπαμπεσιά οι ίδιοι που στην ναζιστική κατοχή δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν με 15 σιδερόφρακτες μεταφέρειες Απευθύνομαι σε αυτούς που ξέρουν πως να κερδίζουν το σήμερα και το αύριο με τη δουλειά τους γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν πώ να κερδίσουν τη χώρα του για του ίδιου και τα παιδιά του. Απευθύνομαι σε όλου αυτού που δεν ξέχασαν ούτε πρόδωσαν το αίμα που χύθηκε για να είναι αυτή η χώρα ελεύθερη. Απευθύνομαι δηλαδή στην πλειοσφία του ελληνικού λαού. Ήρθε η ώρα. Είναι στο χέρι μα να μετατρέψουμε με τη συμμετοχή μα στη σημερινή μαζική διαδήλωση έξω από τη Βουλή σε ζωντανή δημοσκόπηση τη διάθεση και του φρονίματο του ελληνικού λαού. Ήρθε η ώρα. Να αποδείξει στην πράξη ο καθένα από εμά ότι το λέει η καρδιά του. Ότι τιμά τι δημοκρατικέ και πατριωτικέ παραδόσει του λαού μα. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανενό είδου αμφιβολία για το τι θέλει ο λαό. Δεν πρέπει να αφήσουμε καμιά αντιμνημονιακή αποκαλούμενη ηγεσία. Να βρει άλοθη για τη δική τη ιστοπάθεια, για τη δική τη προδοσία στη δίθεν αδιαφορία του κόσμου. Στο ότι δίθεν ο κόσμο δεν είναι όριμο. Ο κόσμο δεν είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι δεν έχουμε κανέναν ανάγκη να μα δείξει το τι πρέπει να κάνουμε. Ήρθε η ώρα να αναδείξουμε του ηγέτε που αληθινά μα αξίζουν. Ήρθε η ώρα να γίνουμε ο του μέχρι την τελική απελευθέρωση τη πατρίδα και του λαού. Όλοι στον Κολοκοτρόνη στι 4.30 ώρα στο γενικό προσκλητήριο που η Σάλπικα μα προσκαλεί. Λοιπόν, η ΕΚΟΜΠΗ ΑΕ θα είναι εκεί. Το επάνω θα είναι εκεί, ελπίζω όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας να είναι εκεί στους δρόμους της γειτονιάς τους, των πόλεων τους, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Μέχρι αύριο ελπίζω να σας δω σήμερα και να ενωθούμε όλοι μαζί στους δρόμους της Ελλάδας.